Ego, echo Malombago, ego, echo Malombago, Mupiazica de Zapacha, ego, echo Malombago. Η Σαπφόνοταρα έχει τα λουμπάγκα τη, θυμόμαστε όλοι. Η Ντόρα έχει λομπάγκο, είναι μελό, λο, φαντάζομαι μία λέξη είναι και εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι: πρόβλημα στη μέση τη Σαπφού. Τη είχαν πιαστεί ταπάκια, όπω έλεγε σε εκείνη την περίφημη ταινία. Εδώ η Ντόρα, προχτέ βγήκε στον Ευαγγελάτο, μετά από πολύ καιρό, είπε πάρα πολλά πράγματα και πολύ χρήσιμα πράγματα. Όπω πάντα η Ντόρα Μπακογιάννη λέει χρήσιμα πράγματα. Αδερφή Κυριάκου, ο οποίο είναι υπουργό. Μεγαλουργή ήδη, δέκα μέρε εκεί που είναι, και έκανε και μια ωραία δήλωση σε Ιντερνετικό Μέσο Ενημέρωση που λέει: και αν δεν προχωρήσουν όλα αυτά έτσι, ακριβώ όπω τα συζητούμε, ακόμη και με τη βία, έτσι είπε ο Κυριάκο, ακόμη και με τη βία, ε, στο Focus, το γερμανικό τα δήλωσε αυτά και γίνεται αναπαραγωγή από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση: Ακόμη και με τη βία θα προχωρήσει η κινητικότητα, επειδή μέχρι πρόσφατα καταδίκαζε τη βία αυτό και όλοι οι από όπου και αν προερχόταν αλλά βλέπουμε τώρα και από τη θέση του Υπουργού και για ένα πολύ κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει και με ζωέ. χιλιάδων ανθρώπων ε, χρησιμοποιείται η λέξη βία για να δηλώσει αποφασιστικότητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ας πάμε στην αδερφή του, η οποία έχει και ενδιαφέρον με αυτά που μας λέει. Αλλά σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κιρά μου, Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπει μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορεί να με προστατεύσει από το χειρότερο που έρχεται. Mm. Ε, δεν του προστατεύσαμε του Έλληνε από το χειρότερο που ήρθε, Με bonito σόχο debajo de esas dos Γιατί σε ψηφίζω, κυρία μου, debajo de esas dos hejas, με bonito σόχο Δεν του προστατεύσαμε του Έλληνε από το χειρότερο που ήρθε. Μπράβο. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ όμορφα. Δεν προστατεύσαμε του Έλληνε. Παρ' όλα αυτά όμω, συνεχίζουμε να διεκδικούμε ρόλο για να προστατεύσουμε του Έλληνε, αφού δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να του προστατεύσουμε η ειλικρίνεια που φτάνει στα όρια, ξεπερνάει τα όρια κινησμού, από την τώρα Μπακογιάννη. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Μένεις άφωνος, συνεχίζει, πα στον Αντώνη Σαμάρα. Παλιά ήταν και ανταγωνιστέ, τώρα είναι στο ίδιο κόμμα, ο ένα στηρίζει τον άλλον. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Σαμαρά μίλησε στην κεντρική επιτροπή εκεί του κόμματο και μίλησε για την ελπίδα την οποία τη φέρνει, αν δεν το έχετε καταλάβει, τη φέρνει το ίδιο το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ίδιο. Εμεί τολμήσαμε και η κοινωνία τώρα ξέρει. Γιατί σε ψηφίζει, Ω κοιρά μου, Πω όταν λέμε εμεί στη Νέα Δημοκρατία μεταρρυθμίσεις, το εννοούμε. Και όταν λέμε χτίζουμε τη Νέα Ελλάδα, αυτό δεν είναι σύνθημα. Δεν είναι πυροτέχνη με επικοινωνιακό που θέλησαν να πούν ότι είναι. Είναι μοναδική ελπίδα για το μέλλον αυτού του τόπου το να χτίσει στη Νέα Ελλάδα Εγώ έχω με λομπάγκο Πίδα Εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψόλια τη μέση μου Πίδα Έχω λουμπάγκα Άρα Πήδα. για το μέλλον αυτού του τόπου. Βιαστικά τα πάτια. Ελπίδα yeah, και πίδα, βέβαια. γιατί το τόποι πολύ καθαρά. Το τόνισε κυρίω το πίδα, έβαλε το τόνο εκεί και προκύπτει και αυτόνομο. Μπορούμε να κάνουμε χρήση τι λέξει. Μέσα από την ελπίδα, πάντα προκύπτει και ένα πήδα. Οπότε ο καθένα παίρνει αυτό που του αναλογεί. Πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι ω Έλληνε. Κοιτάξτε γύρω σα, όλε τι άλλε χώρε έχουν μια αναστάτωση, μια αναμπουμπούλα. Εδώ είμαστε ήρεμοι. Περνάνε όλα καλά με ένα πολύ όμορφο αεράκι και δροσερόλο το Σαββατοκύριακο. Είμαστε και καλοκαίρι. Θα πάνε όλα καλύτερα, δεν τα λέμε εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε καλύτεροι από όλου γύρω-τριγύρω. Το λέει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Δέστε λοιπόν σήμερα τι συμβαίνει. Είναι η ακριβώ αντίστροφη εικόνα. Γύρω μας τα πάντα ανατρέπονται, κραδασμοί παντού. Αβεβαιότητα παντού και μέσα σε αυτή τη γενικότερη αστάθεια η Ελλάδα, ναι με τα προβλήματά της που ακόμα δεν τα έχει λύσει μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας Μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας Μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητα. Ποιο θα το πίστευε αυτό ένα χρόνο πριν, Κανεί, κανεί δεν το πίστευε πραγματικά. Νομίζω, αν κάτι είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και αν κάπω μπορεί κάποιο να τη χαρακτηρίσει, είναι νησίδα σταθερότητα. Είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο σταθερά, σε σχέση βέβαια με το Κάιρο που κάθε βράδυ έχουν 35 νεκρού. Είμαστε νησίδα σταθερότητα σε σχέση με τη Συρία που επίση έχουν κάπου εκείνη οι Επίση είμαστε νησίδα τα ωραίε οι συγκρίσει που κάνει και πάνω απ' όλα σοβαρό πολιτικό λόγο. Διότι αυτό απαιτεί από έναν πρωθυπουργό, από έναν ηγέτη που κατάφερε, εμπά περιπτώσει, μετά πολλά και τι πολλέ παλινοδίε από μικρά-μικρότερα κόμματα και από κόμματα να γίνει πρωθυπουργό με τη στήριξη βεβαίω του Πασόκ. Περιμένει σοβαρό πολιτικό λόγο. Και τώρα, πια το καταλαβαίνει ο λαό, ότι το όραμα αυτή τη νέα Ελλάδα αφορά όλου, αγγίζει του πάντε. Γιατί σε ψηφίζω, κυρία μου, Σα το και προχθέ. Αυτή τη Νέα Ελλάδα την είχα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους εκατομμύρια Έλληνες πριν το πούμε εμεί. Δεν πίστευα να θα βρισκόταν παράταξη να αγωνιστεί γι' αυτό. Βέβαια. Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά παίρνει σάρκα κι ωστά. <Το> Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά παίρνει σάρκα κι ωστά. Ε δεν του προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε. Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά, η σάρκα και οστά. Μου βιαστήκανε τα πάτια! Ποιος okay. είναι υπουργός διοικητικής μεταρρυθμής σήμερα? Ο Κυριάκος σήμερα. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ο Κυριάκος και σήμερα υπουργό. Διοικητική μεταρρύθμιση, τα λέει η Είναι πολύ ωραίο που ο Σαμαρά περιγράφει πώ ακριβώ νιώθουμε. Ότι όλοι πιστεύουμε, είμαστε έκθαμβοι, έκπληκτοι από το ότι ένα κόμμα κατάφερε να εφαρμόσει, να υλοποιήσει το όραμα του για την Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί χαρά και ευτυχώ που υπάρχει ο Σαμαρά για να μα το υπογραμμίζει, ο Μπούφη, για να μα το υπογραμμίζει, επειδή το ξεχνάμε μέρε που έρχονται. Ρωτήθηκε τώρα Ντόρα αν τελικά θα σωθεί η δική μα η χώρα που αρχίζει από Ε και λέγεται Ελλάδα. Κύριε Μπακογιάννη. <σταλεί> Αισθάνεστε ότι βγαίνει το πρόγραμμα Ότι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί Δεν ρωτάω για τους Έλληνες γιατί την ώρα ρωτάω για τη χώρα Ναι ναι και η Εστονία μπορεί να σωθεί Και όχι μόνο ότι μπορεί να σωθεί πρέπει να σωθεί Η Εστονία τώρα μιλάμε που ήταν κομμουνιστές πριν από λίγα χρόνια Συμπορπο βρέμε δεσπρέσια Διότι κονσέδω ρασό ρασό Και όχι μόνο ότι μπορεί να σωθεί, πρέπει να σωθεί. Η Εστονία τώρα μιλάμε που ήταν κομμουνιστέ πριν από λίγα χρόνια. Κομμουνιστέ είναι... δεν θα του έλεγε. Ήτανε. Έτσι λοιπόν σε ερώτηση αν θα σωθεί η Ελλάδα, απαντάει ότι θα σωθεί η Εστονία, οι οποίοι ήταν και κομμουνιστέ, να το πούμε. Ο Μπάμπη είχε ένα θέμα εκεί. Στο Σκάιγγεν αυτά τα πολύ ωραία, αν δεν τα είδατε την Παρασκευή το βράδυ. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ, για να επενθυμίζουμε τι καλέ στιγμέ. Τραβάμε χειρόφρονο αυτέ τι στιγμέ. Στεκόμαστε για να επεξεργαστούμε τι ακριβώ μα έχει συμβεί και σε σχέση με τι καλέ στιγμέ. Και σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε στιγμές οι οποίε δεν προβλέπονται να είναι καλέ, έκανε ο Αντώνη Σαμαράς ο Πρωθυπουργό, την ομιλία του προχτέ. Χτε το προείπε και μια αλήθεια, είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια προ τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, κυρίω για όσου δεν έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, του αριστερού που όλα τα χρόνια και πριν τη μεταπολίτευση και μετά είναι στα πεζοδρόμια, στου δρόμου, διεκδικώντα αυτονόητα πράγματα. Η πολιτική δεν είναι ο καθένα να λέει κάθε στιγμή ό,τι του Ή ότι θυμάται. Άλλωστε όλοι κάναμε λάθη. Και τα μεγαλύτερα λάθη τα έκανα στου δρόμου και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. <μήλυνα> τα μεγαλύτερα λάθη τα έκανα στου δρόμου και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. Ιώνα το φρέσκο Το φρέσκο Τα μεγαλύτερα λάθη έκανα στου δρόμου και στα πεζοδρόμια εκείνη που δεν κυβέρνησαν. Άλλη μια σοβαρή άποψη. Πάρα πολλέ σοβαρέ απόψε από τον ίδιο τον Προθυγό, όχι απόλυτο δίκαιο εδώ. Δε καθόλου το πασόκ πασόκτη μεταπολίτευση και μετά. Δε φταίει καθόλου η Νέα Δημοκρατία η κυβερνήσει του θείου Καραμαλί. Αλλή δεν έκαναν λάθο του Ανδρέα Παπαδρέου, εκεί και αν δεν έγιναν λάθο. Του Σιμίτη μετά, του Αθώνη όλου, του Καραμαλί του Ανιψιού αμέσω μετά, του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου του Γιώργου. Κομωδία είναι με τα... η ιστορία τη μεταπολίτευση και μόνο από τα ονόματα, η παράθεση ονομάτων αποδεικνύει την κατάδεια αυτού του τόπου. Ψηφίζουμε γονεί, θείου, ανιψιού και γενικώ ό,τι καλύτερο μα έχει τύχει. Δεν φταίνε όλοι αυτοί, αλλά φταίνε αυτοί που διεκδικούσαν, που διαδήλωναν, που ποτέ δεν κυβέρνησαν. Ακούσαμε το. Τον πολύ ωραίο συλλογισμό ότι τη μεγαλύτερη, όχι ευθύνη Σάξια ή κάποια ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν την έχουν αυτοί που δεν κυβέρνησαν. Άρα, αυτοί που κυβέρνησαν είναι αθώοι. Όλα αυτά που βλέπετε γύρω σα να ξέρετε ποιοι τα έχουν κάνει σύμφωνα πάντα με την ακροδεξιά λογική Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του που κάνει πάρα πολύ καλή ακροδεξιά δουλειά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, ρεαλ βεβαίω, 2.11 2.08 2.00, τηλέφωνο επικοινωνία, mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι. RealFM.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει RealFM και εννοώ το μηνυμά του αποστολή στο 54% 100, με κάτι επεισόδιο στο κέντρο τη Αθήνα και με κάτι προσαγωγέ στην Πριτανία. Συνεχίζεται και ξεκινά αυτή η εβδομάδα, η οποία αναμένεται να είναι ζεστή, αν και οι θερμοκρασίε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ε, ο Νίκο Αβρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και ρωτήθηκε πάλι τώρα τι ακριβώ βαθμό, ποιο βαθμό βάζει σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία κυβέρνηση και απάντησε με την ειλικρίνεια που τη διακρίνει. Επειδή μιλάμε για την κυβέρνηση, αν σα ζητούσα να βάλετε ένα βαθμό, με άριστα το 10. Στον ένα χρόνο διακυβέρνηση τη χώρα από την προηγούμενη τρικοματική, τη τώρα τη δικοματική, τι βαθμό θα βάζατε. Δεν θα την πατήσω, κύριε Βαγελάτα. Διότι <σχεδί> ο, ο κόσμο θα ας. καταλάβει <σχεδί> τι καραγκιόζητε είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν κομμουνιστέ πριν από λίγα χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε να λέει στη Βουλή των Ελλήνων και λυπήθηκα εκείνη την ημέρα που δεν ήμουν μέσα να τον ακούσω ότι θα βουλιάξουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Θα βουλιάξουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Έχω νου Διότι ο κόσμο θα καταλάβει τι καραγκιότητε είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν κομμουνιστέ πριν από λίγα χρόνια. Εγώ έχω. Λόμπακο. Έχω λόμπακα! Κρυντάει η Να. Αλλά σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κιρά μου, σου λέει ο άλλο. Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπει μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορεί να με προστατεύσει από το χειρότερο που έρχεται. Μάλιστα. Ε, δεν του προστατεύσαμε του Έλληνε από το χειρότερο που ήρθε. Μπράβο. Yeah. Ωραία νιώθουμε όταν τα ακούμε αυτό. Πολύ ευχάριστο πραγματικά που λέει και ωραία στις Μακρύ. Να ακού με τέτοια ειλικρίνεια και τέτοιο κινησμό την τώρα να περιγράφει μια πολύ ωραία κατάσταση την οποία τη όλοι. Αλλά να παραμένει και να διεκδικεί συνεχώ νέου ρόλου για να σωθούμε από εδώ και πέρα που έρχονται και τα καλύτερα η Χριστό φιλοπούλο. Σα θυμίζουμε ότι κυβερνάει μαζί με τον κυριάκο Μησοτάκη ένα πολύ κρίσιμο δίκη, ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο και έχει και ψευδεστήσει ζει στο συνεφάκι τη, προσερχόμενη προχθέ στο Υπουργείο. Έκανε μια δήλωση που πατάει ακριβώ την πραγματικότητα. Ήρθαμε εδώ, η ηγεσία η καινούρια, να επισπέψουμε τι αλλαγέ, να επισπέψουμε τι τομέ, όχι όμω να αυξήσουμε τον αριθμό των να Αυτό που γίνεται είναι αυτό ακριβώ. Δεν αυξάνεται καθόλου ο αριθμός των απολύσεων. Έχουν βρει 15 λέξεις, εισάξειες και χειρότερες τις λέξεις και τη έννοια και τη κατάστασης απόλυση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εκεί για να κάνουν απολύσει. Μάλλον το πίστευε η έβγηση του Φιλοπούλου. Τις αρέσουν πάντα καλή τέτοια, έτσι έχει πορευτεί πολιτικά. Έτσι την έχουμε αγαπήσει και όλοι εμεί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σαν του ευγειώτε δεν έχει κανένα χιούμορ, έτσι. Δε επιλογέ. Σαν του ευγειώτε έχει δίκιο, δεν έχει χιούμορ. Δηλαδή, δυο και δίκολου και ένα μαρκόπουλο και απογειώνει την εκλογική περιφέρεια. Μπράβο, μπράβο, Σιμεών. Τριστία αυγή, Μίχας, μπράβο, έτσι και τα λοιπά, Σιμεών και πρόσφυγε, έτσι. Και το μαρίνο που έβγαλε τον κουκουέ, τον περάσανε και τον Γιώργο Μαρτινό που ήταν στο Τζαουαντένα. Yeah. Περδεύτηκαν. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα. Αυτά που για τον Τατσόπουλο δεν φοβάσαι. Φοβάμαι. Φοβάσαι. Τι να φοβηθώ. Έλα και εγώ σου κάνω καμιά μήνυση. Ο Τατσόπουλο. Μακάρι. Είσαι πολύ μεγάλο. Δεν είμαι και στον Τατσόπουλο. Δεν έχω φτάσει στη μισή Αθήνα ακόμα. <laughs> όχι, όχι, έτσι. Α, Εδώ γύρω πει δά, γειτονικά. Γεια σου, ρε τόλου μου Γεια σου, Σόου. Τι κάνεις, αγαπημό. Καλά, εσύ. Όλοι πήρα να σα πω συγχαρητήρια για τη χτεσινή εκπομπή. Σα καλή, αλλά λίγη. Πόσο πω... Λοιπόν, πήγα προχθές να πληρώσω τη ΔΕΗ και λέω στην υπάλληλα θέλω να με αφαιρέσεις στο τέλος της ΕΕΡΤΙ. Μου λέει θα περάσετε μέσα στο λογιστήριο. Πάω στο λογιστήριο, λέει ποιο το είπε. Λέω το στουρνάριο υπουργό το είπε. Ποιο το είπε. Δεν έχουμε εμεί την εκαπία διαταγή. Θέλω να με αφαιρέσετε τώρα αυτή τη στιγμή το τέλο τη ΕΡΤ. Δεν το πληρώνω. Έχω ένα μήνα που βλέπω μαύρο. Κάνονται τον καψί υπουργό του μαύρου. Όχι του μαύρου. μαύρου τη πολύχρωμη τη Ρήγα. Εμεί δεν έχουμε εμεί Εμεί βλέπουμε μαύρο. Έλα, ρε Γατούλη, κάτω να το κλείσω το καταραμένο. Τι το καταραμένο, δεν το αντέχω πια να τα ακούω. Τι αμμότωνα, Τι δι... άλλο, παλιό ραδιόφωνα. Τι έγινε παπουλό γατουλάκι. έχει παχύνει λέει, έτρο καλά τελευταία. Ποιο τα είπε αυτά, Κάποιο λού, τόσο είδε, μου λέει, γίνεται τράπα Και που να με δει και στην τηλεόραση, ε? που προσθέτηκε κιλά. Γιατί βγήκε στη τηλεόραση, Όχι. Απλά λέω. Να σου πω, το άνοιξε την ώρα που λέει κάτι για ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιο. Γιατί πριν ακούγα Ranger against the machine. Άι, Μωρισούλα που ήξερε και Ranger against the machine. Ε, κάθοδο που τώρα ακούω το Θήμιο για το Κουτσούμπα και για τον Κουκουέ. Προτιμώ, τέλειωσε το δισκάκι, σα έβαλα. Λοιπόν, και αμέσω για ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον μαζέψει. Δεν τον θέλουμε τον Κουτσούμπα, πε του. Να είχαν βάλει το Πογιόπουλο, να το ψηφίζαμε. Με κουτσούμπα δεν ψηφίζουμε, πε του. Αποστολή. Τα σκυλάκια της Μέρκελ που υπηρετούν το Veritable ναζισμό, το Σόιμπλε και τη Μέρκελ, δεν καταδέχονται οι να συνεργαστούν με τους ημιτασιών ναζιστές. Πλάκα έχουνε ρε. Ναι. Τα δάκρυα, τα δάκρυα μου είναι νοχρά, μου σβήσαν το καντήλι. Και τα λεφτά που παίρνω είναι βρε πολλά, α, α, α, το ψέμα έχω στα χείλη. Δεν μου λες αυτό το δάκρυ. Βγαίνει και σε άρωμα. Λε να το πάρουμε να το έχουμε πρόχειρο. Σωστό, θα μπορούσε. Και τώρα πρόσεξε να δει. Μετά, τι... μετά αυτό που έγινε, θα σκάσει το καλό χαμόγελο του παιδιού. Εκεί δεν είναι Βαρδινογιάννη. Για να σώσει το βρεφό να όπω το λένε αυτό. Εκεί, μετά το καλοντημένο δάκρυ με τα κρυβά κολλιέ, Μπράβο. Θα το χαμ... Όχι, δεν είναι στο χαμόγελο, ρίσαι, τέτοια. Πού είναι, δεν ξέρω. Στο ελπίδα. Α, είναι, Αλλά και στο Ελπίδα, είναι, Που δεν έχουν να και σου λέει τι διάλογο αληθινά ήταν αυτά τα παιδάκια τόσα χρόνια. Η τρέμη τόσα χρόνια έβλεπε τα βίντεο με τη Φερτινογιάννη και νόμιζε ότι τα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή που είναι άπορα κτλ. Ότι είναι στο σκηνικό από πίσω. Ότι είναι ντεκόρ, κάτι τα πάνε, τα πηγαίνουν για το γύρισμα. Κάποιο τα έχει ζωγραφίσει, ρε παιδί μου. Κάποιο τα έχει ζωγραφίσει, σοκαρίστηκε σου λέει αληθινά παιδάκια ήταν τόσα χρόνια γι' αυτό. Αλλο στο ήλναμε λάβι. Τα μεγαλύτερα λάθη τα έκανα στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εκείνη που δεν κυβέρνησαν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αντώνη τη Σαμάρα δεν σε τίποτα αυτό ή στα ελάχιστα διότι τα μέγιστα τα έχουν κάνει αυτοί που δεν κυβέρνησαν και πάντα διαδήλωναν και ήταν στου δρόμου. Το έχετε ξαναπεί αυτό το μήνυμα που θα σα πω το εδώ. Το στέλνει ένα ακροατή από κινητό γραφεί όνομα ε, και είχε ε, είχαμε δώσει μια απάντηση παλιότερα να το ξαναπούμε μια φορά φωνά αφορά. Του ακροατέ από τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί πέφτει αυτή η διαφήμιση. της ελληνικό χρυσό. Λέει, διαφήμιση τη ελληνικό χρυσό την εκπομπή σα. συγχαρητήρια, χαριτήρια υποκρισή απλώ καραγιοζιλίκη. Τι διαφημίσει δεν τι διαλέγουμε εμεί. Δεν είναι δική μα δουλειά. Εμεί είμαστε σε ένα σταθμό. Τα τμήματα, τα αρμόδια, τα εμπορικά, η διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αποφασίζει για τη διαφήμιση, το διαφημιστικό χρόνο, τα τιμολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Ε, υπάρχουν διαφημίσεις Και με άλλες διαφημίσεις δεν συμφωνούμε Αν, αν με ρώταγε εμένα Δεν μπορούμε όμω έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά Έτσι λειτουργεί το ωραίο σύστημα που όλοι υποστηρίζουμε Σαν τρελή ο καπιταλισμός Μια άλλη λύση είναι να μην υπήρχαμε πουθενά Να μην έχουμε διαφημίσεις Να είμαστε από ένα σπίτι και να βγάζουμε εκεί μια εκπομπή Αυτό μάλλον δεν γίνεται Για πάρα πολλούς λόγους ή δεν γίνεται ακόμα Οπότε. Αυτό θα συμβαίνει. Με τι διαφημίσεις δεν έχουμε καμία σχέση. Πολλέ φορέ δεν ξέρουμε και τι. Πάντα δεν ξέρουμε τι υπάρχει και τι ακολουθεί. Αυτό όμω δεν μα εμποδίζει οποιαδήποτε διαφήμιση και να παίξει, κυρίω για το συγκεκριμένο θέμα των σκουριών, όποιο έχει ακούσει την εκπομπή, πάντα σε αυτό το θέμα υποστηρίζαμε του κατοίκου. θερούμε έγκλημα αυτό που γίνεται εκεί. Πάνω το να δέντρα. Δεν γίνεται έτσι ανάπτυξη. Δεν είναι αυτό ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη για έναν, δύο, πέντε επιχειρήσει. Και καταστροφή για το περιβάλλον και για του κατοίκους εκεί τη περιοχή. Πολύ καλά κάνουν και αντιδρούνε, μαχητικά, δυναμικά όπω πρέπει. Υπάρχει μια πιθανότητα. Είμαστε αλληλέγγυοι, προβάλλουμε οτιδήποτε. Του έχουμε στηρίξει πολλέ φορέ. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξαρτήτως διαφημίσεων και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και παίζει. Παραλογισμό. Ελληνοφρένε, πε το προ Εμεί αυτό θα κάνουμε. Παντελή Καψή, αρμόδιο για να φτιάξει την νέα ΙΕΝΕΔ, η οποία από ,τι μαθαίνουμε θα εκπέψει και τι επόμενε μέρε, κάτι λένε για Τετάρτη. Η Υπηρεσία Ενημερώσεω Ενόπλων Δυνάμεων, κάπω έτσι θα είναι, ε, τον ρωτήσανε το Σάββατο πρωί που βγήκε στο Μέγκα τι θα κάνει στην περίπτωση που ε, το νέο κανάλι, οι δημοσιογράφοι εκεί δεχτούν παρεμβάσει. Και έδωσε μια ωραία απάντηση. Φτιάχνεται το Εποπτικό Συμβούλιο. Είναι εννιάητε. Φτιάχνει το πλάνο, στείνεται α και το Δικαιωτικό Συμβούλιο και μπαίνει και η ιεραρχία στο θέμα των ειδήσεων που ξέρουμε εμεί οι δημοσιογράφοι. Mm -hmm. Ποιο είναι αυτό που θα σταματήσει πούμε, τα κόμματα ή του υπουργούς, ή το εκάστοτε Μαξίμου ή το εκάστοτε οτιδήποτε να παρεμβαίνει και να λέει ας πούμε αυτό θα παίξει τόσα λεπτά σε, ελπίζω, ελπίζω, ελπίζω, ελπίζω ότι αν εσύ είσαι διευθυντής ειδήσεων στην ΕΡΤ όπου ξέρεις, όπου ξέρεις ότι δεν πρόκειται να, δεν μπορεί ο υπουργό να σ' απολύτσει κιόλα για να πει με ένα τηλεφώνημα γιατί δεν θα μπορεί έτσι. θα έχεις και, την, θα έχεις και το, το, το, το θάρρος και την πυγμή να του πει να κοιτάς τη δουλειά σου Παντελή Καψίες που έχει μεγαλώσει μέσα στο Ίδρυμα Λαμπράκη, στο Ίδρυμα, μέσα στον ΔΟΛ λέει εδώ τι ακριβώς, ποια μέθοδο πρέπει να τηρήσει η διοίκηση, η επόμενη της ΕΡΤ, τη δημοσιογράφη να πούνε να κοιτάς τη δουλειά σου σε κάποιον υπουργό. Προφανώς από την δική του προσωπική κουλτούρα μέσα στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη που έχει θητεύσει όλα αυτά τα χρόνια ή στις άλλες θέσεις Τα τελευταία, αυτό ακριβώ διδάσκει και αυτό βγάζει από την εμπειρία του. Θα πει έναν υπουργό να κοιτά εσύ τη δουλειά σου. Εδώ, εμείς κάνουμε δημοσιογραφία. Τέλο, τελειώσαμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα. Ότι ευτυχώ που υπάρχουν άνεργοι για να μειωθούν οι μισθοί όλων σε μηδενικά επίπεδα. Είναι δυνατόν να γίνεται η φασαρία. Ο άλλο είναι άνεργο και εσύ έρχεσαι να αλλάξει φορέα, έχοντα εξασφαλισμένο το μισθό των παιδιών σου. Και, και το κάνει φασαρία, τι είναι πει ο άνεργο. Δηλαδή για να κάνουμε μια διαδήλωση ανέργων εδώ. Ε, βεβαίω το χρησιμοποιεί αυτό η τώρα πακογένεια. Πώ κάνουν όλοι, χρησιμοποιούν την ανεργία, η αναγκαιότητα των ανέργων, για να αναγκαστούν όλοι οι υπόλοιποι να πέσουν σε επίπεδα ανεργία, σε επίπεδα μισθολογικά. Είναι μια ωραία απειλή διότι σε κάθε επιχείρηση η συζήτηση αυτή γίνεται κάθε λεπτό. Διεκδικεί κάτι ο εργαζόμενο, ακόμα διεκδικεί, έχει και την ελπίδα θα το πάρει και του λέει ο εργοδότη, κοίτα έξω, είναι 1,5 εκατομμύριο. Το σταματάμε, δεν το συζητάμε γιατί και εσύ θα αναγκαστεί να πάρει τον ίδιο ακριβώ δρόμο που θα αναγκαστεί, δηλαδή να τον πάρει έτσι κι αλλιώ. Αλλά μέχρι στιγμή χρησιμοποιείται ω απειλή για πάρα πολύ μεγάλε κατηγορίε. Μετά από όλα αυτά α, έρχεται ο Κοντογιάννης. Να τον βάλουμε τώρα τον Κοντογιάννη. Προλαβαίνουμε. Ο Κοντογιάννης είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει μια βόλτα και με την τώρα. Απέτυχε κτλ. Όλο το κόμμα και ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούστε τώρα τι ωραίο που περιγράφει, μάλλον πώ αποκαλεί. Όχι, δεν σα αποκαλεί τη λέξη που νομίζετε. Αυτή εννοεί, αλλά χρησιμοποιεί μια άλλη καλύτερη. Δυστυχώ, όλο αυτό, ότι αυτό το διάστημα. Πώ το, το σχολιάζετε αυτό, α πούμε, ή του σχολικού φύλακες. Παίρνω δύο παραδείγματα. Δεν υπάρχει πολιτικό, δεν υπάρχει, υπάρχει άνθρωπο που, που να σου, αυτή τη χώρα. Μπορώ να σου πει ότι συμφωνώ. Αλλά να σα πω και κάτι άλλο. Ζούμε σε μια κατάσταση όπου δυστυχώ λαμβάνονται αποφάσει με το μαχαίρι στο λαιμό. μην ξεχνάτε ότι σε μια. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση εμπόλεμη κατάσταση. Οικονομικά εμπόλεμη κατάσταση. Όπω αυτοί που ζούμε τώρα, υπάρχουν και θύματα. Πόσο απλό, πώ αλλιώ να το πει, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Οπότε κάθονται και αυτοί εκεί, κάνουν ζάπινγκ, e βλέπουν τον πόλεμο. Είναι δεδομένο θα υπάρξουν θύματα. Το έχουν τακτοποιήσει έτσι στο μυαλό του. Βεβαίω υπάρχουν θύματα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ευνοούνται. Υπάρχουν όμιλοι που ευνοούνται με τι δικέ του πράξει, με τα δικά του στη Βουλή, με τι δικέ του ανοχέ, με όλη αυτή την πολύ ωραία. Συμπεριφορά, Υπάρχουν ευνοημένοι και υπάρχουν και θύματα που είστε πάλι στις οι ίδιοι όπως κάθε φορά Τώρα όμως είναι και ομάδα θύματα Τα βλέπουμε καθημερινά Ο Κύρος Κοντογιάννης, παλιός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ Και τώρα βουλευτής σε αυτή τη φάση της Νέας Δημοκρατίας Κύριος Απόστολος, τι κάνουμε αποστολάκι μου Καλά Ξέρω ότι δεν είσαι έξις αλλά μπορώ να σου δώσω μια είδηση Σχετικά με την ΑΕΚ, το της. Ποιο γήπεδο τη. Ποιο στα Νέα Φιλαδέλφια αυτό. Μπράβο, μπράβο, αγόρινα μου. Ναι. Για πε. Αυτά είναι από Μελισανίδη μεριά, δίπλα, κάθομαι στο Μελισανίδη. Άρα από Σαμαρά μεριά, ναι, για πε. Αριστερά και δεξιά του, εκεί που θα κάθεται ο Δημήτρη. Θα είναι ο Σαμαρά. Ο Μελισανίδη, αγόρινα μου. Ναι, ναι, ο Σαμαρά που θα αριστερά ή δεξιά του. Ακροδεξιά του μάλλον. Ο, όχι, δεν θα έχει το Σαμαρά, δεν θα έχει. Α, χωρί. Υπάρχει Μελισανίδη χωρί το Σαμαρά. Μπράβο, για πε. Φτιάχνει δύο φρόνου. Ναι. Αριστερά λοιπόν τα κάθε ο Μέγα Αεξή ο Ψαριανός Αχ. και δεξιά του η κυρία Ρεπούση τα αριστεροφασιστοκαρκυνόματα. Ωραία. Το δικό μου τα καλύτερο. Έλα γεια. Άλλοι μα απειλούν οι αριστερέ να μα δώσουν δάνειο. Κοίτα να δει, με αυτή την απειλή τόσα χρόνια, αλλά να πώ έρχονται τα δάνεια κάπω. Να οι ανακεφαλοποιήσει. Άμα δεν πάρουμε το δάνειο, θα κυκλώσουμε, δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Ναι. Πλώσουμε. Αλλά ξέρετε με φοβίζει, δεν έχει βγει ακόμα κανένα από την κυβέρνηση να πει ότι τα αποθέματα, τα αποθέματα φτάνουν για τόσο καιρό. Δεν είναι λίγο υποπτικό αυτό. Μία συμβουλή θέλω προ συνακροπίε και συμπολίτε. Όταν θα παραλάβουν το, το φάκελο τώρα με το καινούριο λογαριασμό, της ΔΕΗ καλύτερα. Να... Καθιστή, Ο οποίο θα είναι ελαφρύτερος έτσι και δεν θα έχει έρθει. Μπορεί από έρθει να είναι ελαφρύτερος, αλλά εγώ όταν άνοιξα το φάκελο που αφορούσε τους κοινόχρονους χώρου, όχι το διαμέρισμα, γιατί μένω σε μονοκατοικία, διπλοκατοικία με τον αδερφό μου, δηλαδή πολλοί συμπολίτες και πολλοί διαχειριστές πολυκατοικιών θα το πάθουν αυτό, βάλανε πράτη, το επεκτείνανε και στο ρεύμα... Του κοινόχρηστου χώρου. Επιτέλου. Επιτέλου, όταν άνοιξα το φάκελο και είδα τα 1.300 ευρώ που με περιμένει να πληρώσετε, πέντε δόσει φυσικά. Μην το πάθω το έμφραγμα μονοκοπανιά, να το πάθω. Πάλι καλά, για μια στιγμή τρόμαξα. Νομίζω ότι ήταν εξοντωτικό του χαράτσα. Ευτυχώ είναι σε πέντε δόσει, απαλύνεται ο πόνο. Ευτυχώ, ναι, απαλύνεται το πόνο. Δεν ξέρω τι στο διάλογο άλλο θα σκεφτούν για να μα πάρουν και το τελευταίο ευρώ που έχουμε στην τσέπη. Δεν ξέρω, αποστολικά. Κάτι Επίσης. θα βρεθεί, μην ανησυχήσει. Όσο νυχτώνει, η Χούντα μεγαλώνει. Στου χαζηκολόσε, παρακαλώ πολύ, από τον καιρό που βγαίνει η Ρία News την παίνω εγώ τακτικά κάθε εβδομάδα. Το λοιπόν, εκεί που δίνει τα 50 χιλιάρικα, γιατί δεν τα κάνει σε 50 εφημερίε να βάλει ένα χιλιάρικο την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος Δεν είναι άσχημο τώρα που το <στονίτρυ> λες Βρίσκει ότι και πενκοσάριικο να βάλει και καρτοστά να <στονίτρυ> βάλει φυσίλω, σε κάθε φημερίδα μια στις δύο κληρώνει. Πεινάει, καλά θα είναι, θα πληρώσουμε <στονίτρυ> κανα <καλά> χαρά άνθρωποι. Θα <στονίτρυ> πει <στονίτρυ> <στονίτρυ> ο γερμανού. Θα το προτείνω. Τίποτα, καταφορίστηκε τέλο, θα το πω, τόπε, γεια. Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Λοιπόν, έχω μία απορία. Προχθέ, στην αίθουσα αναμονή αεροδρομίου. Σε αγαπημένο σου νησί, νησί, στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Μην μου το χαλά, μου μου λε νησί. Νησί. νησί. Πε το πώ το λε, αυθεντικό να. Έλα, λοιπόν. Νησί. Συναντήσαμε... Έλα να πάμε στο νησί, ειμά, να σου κι εσύ. Ναι, θα πάμε. Ούτω ή άλλω εκεί θα έρθει και φέτο. Ούτω ή άλλως. Λοιπόν, συναντήσαμε ιδιοκτήτη μεγάλου καναλιού. Α, πα, πα. Ο οποίο δεν ταξίδεψε με την πτήση, την κανονική, το δρομολόγιο τη εταιρεία που είχε γίνει την ώρα πτήση για Αθήνα. Καθόλου το ίδιο ιστορικό. Ναι. Ε, και τι λοιπόν απορία το ίδιο είσαι εσύ παιδί μου το ίδιο είναι η εξουσία όχι εντάξει απορία μου λοιπόν σε αυτούς τους μεγαλοκαναλάρχες ο οποίος είχε και την νερά σύζυγο μαζί εννοείται Α, εφόσον... ah, την νερά σύζυγο κατάλαβα μήπω είχε εν... μαζί του και τίποτα φασολάκια μπορεί για πες ναι αυτούς. Η εφορία δεν κάνει παρεμβάσεις στους λογαριασμούς, τα χρέη που έχουν, τα δάνεια που έχουν... Καλέ, τις... είναι σε όλα εντάξει αυτοί. Ναι, με, πιά, δεν πιά. Ε... με την έννοια ότι δεν έχουν εφορία, με αυτή την έννοια. Δεν έχουν εφορία, δεν εφορία. φορολογούνται, άρα όλα εντάξει. Εφορία έχουμε μόνο εμείς οι άλλοι, έτσι? Η κοινή θνητή. οι άλλοι η κοινή θνητή. Ναι, Α, όπως ναι, το μας... η, άλλη, η κοινή θνητή. Σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κυρία μου, σου λέει ο άλλο. Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπει μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορεί να με προστατεύσει από το χειρότερο που έρχεται. Ε, δεν του προστατεύσαμε του Έλληνε από το χειρότερο που ήρθε. Μπράβο! Εφόσον ο Έλληνα ζήτησε από την τώρα και από όλου αυτού να τον προστατεύσουν, είναι λογικό να μην μπορούν αυτοί να προστατεύσουν. Δεν μπορεί αυτό που σε έφερε εδώ να σε προστατεύσει, να μπορέσει να τα διορθώσει όλα αυτά που ίδιο δημιούργησε και τα έκανε μαντάρα. Δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά επιμένει ο Έλληνα να αναθέτει, να αναθέτει στου ίδιου και του ίδιου να διορθώσουν αυτά που οι ίδιοι κατέστρεψαν. Αυτό κανένα νοήμων, κανένα νοήμων πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, μάλλον και σε άλλου πλανήτε, δεν το κάνει. Είτε πρόκειται για δίποδο, είτε για τετράποδο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Το κάνουν εδώ μερικοί συμπατριώτε και έρχεται βεβαίω η μετά και σα το πετάει και στη Μούρια. Την δεν σα σώσαμε. Παρ' όλα αυτά όμω θα μα ξαναψηφίσετε και δεν έχετε τι άλλο να κάνετε. Η μουσική που ακούμε είναι το τραγούδι «Μαλαγγένια», έτσι λέγεται, από τον Πλάθιτο Ντομίγκο όμως σήμερα, ε, το έχει πει και ο Νταλάρας στα ελληνικά, το έχει πει και ο Χαρηκλίνηση Μια άλλη παλαβή εκτέλεση, το έχουν πει πάρα πολύ, σήμερα διαλέξαμε να το ακούσουμε έτσι σε τέτοιο στυλ, ε, με την ωραία φωνή του πλάθητο. Μήνυμα Κροάτη, θύμιος σου στέλνω δροσερού χαιρετισμού, ένας εκ των εδώ και 15 μήνες απλήρωτος των ηρωικών α Ε, έχουμε και αυτού. Του θυμόσαστε που είχαν κάνει τότε αυτά που είχαν κάνει. Παραμένουν απλήρωτοι άνθρωποι, συνεχίζουν, ελπίζουν, φαντάζομαι, αγωνίζονται όπω μπορούν πέρα από τα φώτα τη δημοσιότητας γιατί η ανάπτυξη και το success story προχωράει και αφορά πάρα πολλού. Δεν του βλέπουμε όλου, αλλά να ξέρετε ότι το success story συνεχίζεται κανονικά και παντού. Άλλωστε, είμαστε μια νησίδα ευτυχία και σταθερότητα, που είπε και ο Πρωθυπουργό. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το αντιφασιστικό κομμάτι, όπω κάθε μέρα και αυτή τη βδομάδα θα ακούμε μέχρι τη Δευτέρα. Το συντή είναι έτοιμο να βγει από ό,τι πληροφορούμε. Είναι μια συλλογή που βγάζουμε μαζί με την, τους κολλεκτίβα αντιφασιστικού περιεχομένου τραγούδια. Καμιά τριανταριά όπως έχουμε βάλει μέσα, τα ακούμε κάθε μέρα. Πάρα πολλά από αυτά είναι καλά. Ανάλογα βέβαια τα γούστα που έχει ο καθένας, υπάρχει ποικιλία. Σήμερα Luther Blissett είναι ο τραγουδιστής και τίτλος τραγουδιού ακόμα εδώ. Σαν όλα αυτά που εσύ θες Σαν όλα τα αύριο που γίνανε χθες Σαν όλα τα όνειρα που χρόνος παγωνεί παγώνει, με τις λέξεις που γίναν σιωπές Όταν γελά είναι πια σαν να κλεch. Γυρνά, και ο χρόνο τελειώνει. Μα πατάω λίγο, δεν έχει σημασία, θα το ακούσετε στο CD κανονικά. Για να πω ένα μήνυμα που έστειλε το ο Ακροατής και έχει μια αξία ο Σπύρος Σου, πες πριν κλείσεις λέει τους χαχόλους δεξιούς τώρα εδώ χωράνε πολλοί που παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται για όλα εκτός από τον καπιταλισμό το παρακάτω. Τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε στο Δημοτικό, αν και κάτω τελεία Τάξη εναντίον τάξη. <Τι> Αυτό είναι ο Λούθερ Μπλίσσετ και το τραγούδι λέγεται Ακόμα εδώ. Ακούσαμε του στίχου, ακούσαμε το τραγούδι, ακούσαμε και το μήνυμα του Σπύρου Σου που τα αφήσαμε τα πράγματα που ήταν στο δημοτικό τάξη εναντίον τάξη, όχι Τετάρτη με την Τρίτη. Εννοεί κάτι άλλο άνθρωπος. άνθρωπο. Καμιά φορά χρειάζεται και μια διευκρίνηση. Κάτι περίπου ίδιο. μη φανταστείτε ότι είναι και πολύ δύσκολο αυτό που λέει ο Σπύρο Σου. Εδώ φτάσαμε στο τέλο. Με αυτά τα πολύ ωραία. Ακολουθεί η μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο Τρίτη. Γεια σα. Έλεγα να κάνουμε μια μυθοπλασία. Για πες... Έλεγα, α πούμε, ότι είσαι Υπουργό Πέφτυο για τα οικονομικά μια χώρα, η οποία χρωστάει πάρα πολλά λεφτά και εσύ κανονίζει αυτή τη χώρα να δανίζει για να ξεπληρώσει τα Δανικά, που έχει κανονίσει και εσύ όντω στο υπουργικό ε, σε, γύρω από τα Υπουργεία οικονομικών έτσι, να έχει δανείσει εδώ και πολλά χρόνια για να επεκρώσει αυτή τη χώρα. Και φυσικά χέρεσε επειδή αυτή η χώρα παίρνει πάρα πολλά δανικά και ποδοπτά στο λαό ουσιαστικά και είσαι τελείω αντίστατο. Αυτό προφανώ το κάνει γιατί α πούμε. Ποφανώ κάτι να βάλει στην τσέπη σου έτσι. Ένα ποσοστό τη τάξη του έναν τη χιλίε που ακούγεται πολύ Σε 10 δισεκατομμύρια είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτή είναι η μυθοπλασία. Νομίζω ότι κατάλαβε και να μην είσαι στουρνάδι. Πριν από λίγο καιρό, διοικητή τη νομίζω ήταν, είπε ότι οι ταμιευτήρε είναι γεμάτοι με νερό και κανονικά θα έπρεπε να γίνει μείωση τη τιμή του νερού. Λοιπόν, κοίταξε να δει, αν τώρα που είναι κρατικό, Πώ το γεια σου". σου, Είμαι ο Μιχάλης, μουσικό είμαι. Γεια σου, Μιχάλη, μουσικέ. Κοίταξε, έχω ανεβάσει στο YouTube ένα τραγούδι Δικό μου είναι που λέει ότι ο Χριστό είναι θνητός και πέθανε. Και λέγεται ο τίτλο του Θεό Απάτη. Άπαπα, να τα ακούσουν αυτά οι παπάντε που σοκάρουν με τα Gay Parade. Ναι, σωστά μιλά. Να σε αφορήσουν μια για πάντα. Είσαι αληθινό, σε πάω. Είμαι αληθινό. Αφού παίρνει το αληθινό ραδιόφωνο. Έτσι, γεια, Πού σε φίλος? Έλα φιλαράκι, τι κάνουμε. Καλά είσαι! Όμορφα! Να σου πω κάτι, βλέπω το κάνει σιλοκοκό, ε! Ποιο? Έλα τώρα, ξέρει. Δεν ξέρω, βοήθα. Έλα στον μπάσκετ, την Πορτογαλία, την μπάλα με τα σφυριά. Έλα τώρα, ποιο ασχολείται με το μπάσκετ, μπαλίτσα yeah. φίλε, μπαλίτσα! Hey. Παράγκα φορέβα! Τώρα με το την τον έχετε πάρει για τα καλά, του. έχετε πάρει και δεν μιλά κιόλα. Το κάνει ψηλοκοκό. Έλα ρε, φίλε, τώρα ποιο hey. ασχολείται με το μπάσκετ. Άσε που yeah. τώρα εμεί yeah. δεν χαλάμε δυνάμει να παίζουμε στην Ελλάδα. Εμείς δείχνουμε την αξία μας στι Ευρώπες. Our Europe φίλε, our Europe. Η Ευρώπη μας, our Europe. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα στη ζωή μου, θέλω να ασχολήσω λίγο πιο πολύ με τα αθλητικά. όταν σας έχουμε στην Αποκάτω. Ε, στην Αποκάτω δεν το βλέπω να ασχολούμαι και πολύ. Διόρθωστε το λίγο. Είμαι διόρθωτος. Έλα, τι έγινε, να σου ρωτήσω κάτι. Έλα. Έχω ένα όνειρο να το πω. Για πε. Λοιπόν, θέλω να σε δω να κάνει πορεία στου απολυμμένου από το ριζοσπάστη και πει στον κόσμο. Έχει απολυμμένου ο ριζοσπάστη, μη με σοκάρει. βέβαια, κανονικά και έχει και όταν έφτιαχναν το χείρι του λαού εδώ πέρα. Για στά σου, ε... κάτσε. Τι είναι αυτά που λε. Τι είναι αυτά που λέω. Μην λε τέτοια. Δεν λέω τέτοια. Α εντάξει, έλα, γεια. Ναι. Ε, δεν το πιστεύω ότι το σήκωσε. Πίστεψε το είμαι εγώ. Το πιστεύω. Λοιπόν, επειδή σε παίρνω πολύ καιρό από τότε που το τελευταίο διάγγελμα του Σαμαρά που έλεγε ότι θα σηκώσει λέει, την Ελλάδα όρθια, μπορεί να μου λύσει την απορία, σε, σε ποια στάση ακριβώ θα τη σηκώσει. Ένα θεμέλιο όρθιο με τη μία δεν μπορεί να το σηκώσει. Ε, σε ποια στάση νομίζω ότι μπορεί να τη σηκώσει. Τα τέσσερα, α πούμε, ότι μπορεί να τη σηκώσει. Ε, τώρα τι στάσει είναι αυτέ. Καλά, έχετε και σβρώ το μυαλό. Ε, σε ένα συνειδημό κάνω, τη Αγία Τριάδα. Ήτανε... Έβαλε κι άλλο και έγινε τη τετράδα στα τέσσερα Άντε, για. Ο συνειδημό εκεί πάει. Βρωμιάρα. Έχει καταλάβει τι περιμένει έτσι. Τι μα περιμένει. Θα μας πηδήξει ο Τατσόπουλο, θα είμαστε η άλλη μισή Αθήνα. Ποια άλλη μισή Αθήνα, εγώ. τα Τσόπουλε. Πίδα μας τα Τσόπουλε. Έχει... Μας τα τσόπουλε. Ε, α... αν, πω, αν έγινε τα τώρα θα έλεγε Τώρα πάμε στα Σαλωνίκη, Αν έχει Έχεις καταλάβει την κονσερβοκού έχουμε εμεί εδώ πέρα έτσι Ντολμαδάκι Όχι φίλε Τόνο. Βαμμένο ροζ <Ρι> αχ, παπα. Βαμμένο ροζ κονσερβοκούτι από φασολάδα. Αλλά τι έχει γίνει τώρα. Επειδή έχουν έρθει κάτι περίεργοι μοδάτι έτσι εκεί πέρα γκέτσιδε, μα έχουν βάλει και έχουν βάλει και κάτι στι τάμπε του, του, του πράσινου μήλιου. Δεν έχω καταλάβει γιατί βέβαια, αλλά το κάνουμε και αυτό. Θα τυφάτε από κονσερβοκούτι με πράσινε τάμπε. Αφ, <Πα>... Είναι <συσλίδες> και αυτέ Εννοίξε... οι παλιοπαρίε <συσλίδες> που κάνετε εσεί, έχετε ελερώσει ακόμα και τα κονσερβοκούτια. Είναι, εννοείται. <Ρι> Ρεζίλιδε.